Ποστόλι μου. Δεν γινήσατε πολύ σήμερα βρε βράλη. Θα βάλω τα κλάματα. Βάλτα μου. <laughs> Μια, η πλατούλα του βενιζένου που δεν αντέχουν το βάρο. Λυπούμαστε που μιλάμε η να δεν το αντέχουμε. Από την άλλη το βλαμένο με τα τζιζήκια που έχει σαλέψει τελείω. Και πολλά τα τζιζήκια που να μην τα νιώσει όπω δεν νιώσει του φιγμού στο χέρι σου. Μη μας δορίσουν τελέδια μαχαιριές, δεν αντέχουμε. Αφού συγκινήσει, το θες. Εσύς συγκινούμε, δεν το θες. Α, είμαι ότι έχει συνηθίσει τα τουρκικά εκεί πέρα και έτσι λάμψεις και όλα αυτά και έχετε γίνει όλες κλαψόφρικες. Κλάψε, Κρασ... κλάψε γυναίκα, κλάψε, ε, ο ρόλος είναις. Κάνουμε τον πρωθυπουργό μα, τουρκουρτούκ, να μας δώσει λίγη χαρά. Και εσύ το βάζει να κάνει το βλάμμένο. Είναι να δω λιπάσαιρε αποστό. Και πώ θα σου δώσει χαρά, με τον έρθια θα σου δώσει χαρά, με αυτά θα σου δώσει χαρά, με τα τζιτζίκια. Κρίμα, κρίμα από το Θεό ανθρωπιστικά να το δείτε το θέμα.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 Καλημέρα Αποστολή. Καλημέρα. Είμαι ένας όρημο Έλληνα. Όρημο. Όρημο, ναι. Ο... Έλα, σημαίνεις ο... τώρα. Ποια πολλές πιθανότητες έχει να είναι όρημο του Ισκη παρά ο Έλληνας, άστο. Σε 70% του κόσμου ζωή έχω καταλάβει, Αποστολή, ότι είναι φόρη. Και θέλω να πω σε αυτό το σκουπίδι ότι επίσης έχω καταλάβει ότι κάτι ερπετά υπάλληλοι των τοκογλήφων κάνουν ότι κυβερνάω την Ελλάδα. Ναι, έχω πλέον. Δεν σου πω εσύ φίλε, 11.30 ώρα πάω κατηγομένε στο, στο Άκα. Από τι 11.30 ώρα ήταν ανεστημένε από την Κύπρο για την κάγκα. Φίλε, θα βγει στι 9 η ώρα αυτή. 11.30 ώρα το πρωί περιμένα καμιά καμπασταριά άτομα απ' έξω. Λε να είναι και τα παιδιά του Άδενη εκεί. Ελληνίδα η κάγκα. Όχι, απλά είναι η κάγκα ο πατέρα. Οπότε σου λέει έχουμε κάποια συγγένεια εκεί. Λοιπόν, ε, δύο μέρε τώρα. Δύο μέρες τώρα. Δύο μέρες τώρα το μόνο που κάνετε είναι να τη λέτε στο Τζίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί καλέ Ναι. Άκουσε τι είπε ο Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> χρειάζεται <laughs> να πούμε <laughs> εμεί κάτι. Ακούω να μιλήσω. Λοιπόν, καλώ κάνετε και τη λέτε στο Τζίπρα Έχει μάθει, τον έχουν μάθει οι συμβουλάτορε να μιλάει πολιτικά. Έμαθε αυτό που Αυτό είναι καλό. Αλλά μέσα σε δύο ώρε, τόση χιδεότητα και τόσο εκμετάλλευση πόνου, είχα Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε όμως για το κόμμα του λαού. Ποιο είναι το κόμμα του λαού. Το κόμμα του Εξίσου χιδέω γιατί τόσα χρόνια προδοκάρει φίλε τους όλους τους υπόλοιπους αυτό που κάνει και δύο μέρες τώρα ο Καλαμούκης. Να σου πω, έχεις Twitter? Έχω. Ποιο account είσαι? Άμα τώρα είναι. θα το στείλω, ρε. Θα το στείλω. Τι να σου πω τώρα, πιο account τι μέρε. Γιατί, γιατί. Του στείλω... ακούω, του γι' αυτό. Για παίζουν, για παίζουν, συνέχιση παρακάτω. Τι να σου πω, τόσα χρόνια το κουκουέγιο έχει τραβάει αυτή τη στάση σε όλου του υπόλοιπου, ρε. Ποια στάση, παιδί μου, το κουκουέγιο έχει και στάση. Έχει στάση. Δηλαδή, αν λε κάτι, λε ότι στάση. το κουκουέγιο έχει μια στάση. Έχει μια έχει. στάση, στάση, στάση και... αποχή, το λε. Τι στάση, έχει, έχει άλλη στάση. Ναι, όχι, δεν είναι στάση αποχή. Το ίδιο λέει ότι. Ε, ο λαό, ο λαό να μα σώσει. Ο λαό, α πούμε, όταν αφυπνιστεί. Κατάλαβε και ε, μέχρι να αφυπνιστεί, εμεί ο okay. Κέρεα. Καλά, και αυτή στο κουκουέι είναι μαγιε nah, deep. Κάθονται και nah, περιμένουν okay. από το λαό. En Τόσοι σωτήρε γύρω-γύρω ah. και κάθονται και ελπίζουν ακόμα στο λαό. Ah, Άισε, τι ah, από ας το Δοχάμουν. Γιατί... Ο λαό Γιατί... και ο δρόμο. Γιατί... Ο δρόμο είναι μαγιετικό. Γιατί... Ρε... Έχει λακούδε που με βάζει να κατέβω. Να πάθω κανένα απεργιακό ατύχημα. Ποιο θα με καλύψει. Ένωση στη δουλειά σου, παθαίνει κάτι, νοικοκύρη, θα σε πάει οργοδότη στο νοσοκομείο, να σε αναλάβει ο φορεί και να μην σου δίνει εξετάσει να κάνει. Έτσι, περιμένει από το λαό να σου τήρες. Ναι, αυτό ισχύει. ισχύει μα Λέμε, κα, τώρα. Επίση ότι μπορούν να του δώσουμε ρεμακά σε μένα μου λεγέκια. Και μου πιο ακαουν δώσεις... είσαι στο Twitter. νίκος λέγω, να ξέρει. Το μήνυμα στείλε μου. Στο Twitter. Direct message Ναι, καλημέρα. Ε, ένα μήνυμα για τον κύριο Βενιζέλο θα θέλω να δώσω. Α, α ε, πείτε το ότι το βάρος που νιώθει ο κύριος Βενιζέλος δεν είναι από τις υποχρεώσεις. Είναι από το ολόκληρο μοσχάρι που έφαγε για πρωινό. Αγωνιάει ο καϊμένος. Ο Μπένι. Αγωνιά, Βα... τι μη... αγωνιάει. Ο Μπένι Χιλ. Τι είναι το αγωνιάει. Φοβάται μη πέσει αγωνιά. Αγωνιά. Μια... Σαν τη Σοφία βούλτυψη, μιλά, Έλεο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ε, φοβάται μη πέσει από την καρέκλα το καημένο. Άμα πέσει θα γεμίσουμε σκατά, ξέρει. Ξέρω, δεν έχεις δει τους έχει δείξει μόνο την πάηθμο. Ο Μπένι Χιλ έχει κατατήσει. Γελάει όλο Μπένι Χιλ με την έννοια Μπένι yeah. yeah. ο λόφο. Χιλ σημαίνει λόφο. Ο Μπένι ο αυτό είναι. ο Μπένι ο Σωστό. Έτσι, ναι, το δέχομαι. Έλληνα, να είναι ναι, ναι. Μπορώ να κάνω σχόλιο. Παρακαλώ. Επειδή σα αναφέρεστε στην Χρυσή Αυγή το αδελεφέ, και με το, αυτό το γεγονό που σκοτώσατε τον Παύλο Φίσα, θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Αλλά για αυτού που που υποστηρίζουν τη Χρυσή Αυγή και δεν μπορούν να δουν το παρελθόν με αυτά τα παραδείγματα που φαίνεται προχθέ στο σταθμό, όχι μάλλον χθε, με ζωντανέ μαρτυρίε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 Τον εργοδότη με το πλευρό του εργαζόμενου, του Έλληνα εργαζόμενου. Άψα, αυτό του Του γνήσου αυτό. Έλληνα μόνο. Αλλά όταν λέμε ε... Χρυσαβγίτη στο πλευρό του, εννοώ κυριολεκτικά στο πλευρό του. Με μαχαίρι στο πλευρό του. Ε... Μέσα στην πλευρά. Ε... Εντάξει, να σου πω, να σου πω. Έλα, έλα, πες. Πέρα από τι βλακίε, τα κουτσομπολιά έλα, τα άμαθε. Ποια είναι για πέσει, για πες μ' αρέσουν αυτά τα αριστερά, ναι, για πέσει. Όχι, δεν είναι αριστερό. Μόνο αριστερό Α... δεν είναι. Ναι, Ο Μελισανίδη μπήκε μέτοχο στο Σκάι. Ποιο. Ο Μελισανίδης, μελισανίδης. Ο φίλο, ξέρει. Ο, Πα... ο φίλο που τον βάλανε στον ΟΠΑΠ, αυτό. Αποκλείεται. Αποκλείεται, ο... όντω. Αποκλείεται. Αλλά. Είναι... Πού καταλήγουμε. Ε... Πού με... είναι το ηθικό δίδαγμα. Ε... Κανένα γλύψιμο δεν πάει χαμένο. Σωστό και αυτό. Mm. Ε, οπότε έχουμε ελπίδα κι εμεί. Την ώρα που βούλιαζε το <σκάει>, σκάι, την ίδια ώρα ξαφνικά ένα σωτήρα εμφανίστηκε από το. Μαξίμου, <σκάει> τέλο πάντων από τον ουρανό. Δεν ξέρω, από κάπου ήρθε. Ένα σωτήρα. Το είχε ξεκινήσει ο Μπόμπη σοβαρή χρυσή αυγή. Ε, κοντά είναι, δεν είναι μακριά. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Σαποστόλη. Ναι, ναι. Ωραία. Είμαι 23% <που> από την που κάλεσα και χθε και μου είπατε να πάρω σε αυτό το νούμερο, θυμάστε. Α, για κύριε Προσφορά είναι. Ναι, ναι, ναι. Για κάντε μου Προσφορά. Ναι. Τι μου προσφέρετε, Λοιπόν, απλά μισό λεπτό για να ρωτήσω λίγο κάτι. Εδώ πέρα είναι το σπίτι. Εδώ είναι το σπίτι. Ωραία. Είναι ο δρόμο. Και σπίτι. τραγούδι μου ο πόνο. Α, ωραία. Υπάρχει νόημα. Ωραία που έχω πόνο τραγούδι, Ναι. Ναι. Τι άρεσε. Έχετε νόημα. Έχω, νό. έχω. Έχω και πολλά συντήτου Σαβόπουλου επίση. Που τη διαφημίζει, αυτό εννοώ. Δηλαδή, αν μου λείπει κάποια στιγμή, δεν πιάνει καλά η τηλεόραση. Βάζω Σαβόπουλο και είναι σαν να βλέπω νόμα. Ακούτε. Καλέ? Αποστολή! Έλα! Παγού! Ναι! Πε στο χοντρό το βενιζέλο και αν το πεις σέκοβα και ειχώρα το βάλε που για να φανεί ο κόλος που πνίσε θα το πω πράγμα! Όχι αν πέσει κάτω και σαν πόδι χοντρό! Μπρέο το πόδι, όχι από, το πόδι. Ό, ε, από κάμπα <laughs> και το δεύτερο <μπά>. αστείο, συγγνώμη. Είχα απορροφηθεί από το πρώτο, και έχασα το δεύτερο. Δεν δε πειράζει, σε καλά! Θα δε σε πάω, σειρά,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 Ναι καλησπέρα, καλησπέρα. Ε, ιερός ναός Αγίου Δημητρίου Ας πούμε ναι Την ευλογία σου. Ε, να σε καλά. Ε, θα ήθελα να μιλήσω μισό λεπτό γιατί μου έχουν δώσει το όνομα. Με τον πατέρα Απόστολο. Εγώ είμαι ο Παπατόλη. Α, ο ίδιο? Ναι, ο Παπατόλη Βαλτινόλη. Γεια σου, πατέρα. Συγγνώμη. Λέγε μου, ρέτη θε, Χριστιανέ. Ναι, να μην σα απασχολού και πολύ κιόλα. Μου έδωσε το τηλέφωνο ο Νίκο ο Δημητρίου, είναι κοινό γνωστό μα. Θα ήθελα να έρθω κάποια στιγμή από το μοναστήρι, γιατί θα ήθελα ένα πνευματικό και μουσεί εσά. Ναι, εγώ Α. εγώ μπορώ να γίνω πνευματικό σου. Ε, πότε μπορώ να περάσω από εκεί να σας δω από κοντά Είναι με 20 ευρώ την ώρα Συγγνώμη Τι εννοείται 20 ευρώ την ώρα Τόσο παίρνω Συγγνώμη Για ιδιαίτερα πνευματικός Ιδιαίτερα μαθήματα θα κάνουμε Ναι Σκεπί τη. Μήπω κάνω λάθο. Λάθο να έρθει στον δρόμο του Θεού, έχει δεν κάνει λάθο. Όχι, όπω έχω κάνει λάθο κλίση δηλαδή έχω κοσμό. Όχι, λάθος, σωστή λάθος. κλίση είναι σωστή. Ο δρόμο του ο, ο Θεού ο κοστίζει. Ο πατέρα απόστολό. Ο, ο παπατόλη, ναι. Τέλο πάντων, δεν μου είπε ότι πρέπει να πληρώσει. Αλλά θα πάει δωρεάν στου ουρανού, κοστίζει ο δρόμο του Θεού. Έλα εμά, έλα εμά. Μπε στο Στην... κλίμιο. Φιλαράκι μου κάνει πλάκα. Η κουδούνα δικά σου. Πρέπει να έχω κάνει λάθος και μου κάνει πλάκα. έτσι. Δεν ξέρω. Τέλο πάντων, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θες να κάνεις εσύ, τι πιστεύεις και όχι. Την ευλογία μου την έχεις. Πάρ' Πά δωρεάν την ευλογία, άντε. Θα Χαρίζω ευλογία, πνευματικότητα όμως θα πλερώ. είσαι μεγαλόψυχος. Είμαι. Είμαι. Καλά, να σου πω ρε. Παλιά οι τράπεζε βγάζαμε πιστοτικέ κάρτε για να πηγαίνουμε στα μπουζούκια, ξέρω εγώ. Διακοπτοδάνειο, γαμποδάνειο. Εορτοδάνειο, δανειοδάνειο. Έτσι, έτσι, τέτοια. Κάναμε τηλεζάντα μα, ξέρω εγώ. Τώρα είναι δυνατόν να μα Η μόνη πιστοτική κάρτα που βγάζουν για να πληρώσω το, το φόρο με δόση σε μάγκα. Θε να πα διακοπέ, ακόμα δεν γυρίσαμε. Μαζέψουν. Το χειμώνα μα ζευόμαστε να πληρώνουμε φόρου. Το καλοκαίρι για διακοπέ πρέπει να τα εκτοπείρω τα πράγματα στο μυαλό. Εκτό Εκτός και αν ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, έτσι, Που εκεί μπορεί να αλλάξει λίγο ο ρού των πραγμάτων. Ο να σου το βγάλει το ματσάκι, πώ το βλέπει να την άπεξω. Διπλό. Χαρέμα, κοπή Έλα. Το λέω αυτό γιατί σε μια κροατία, στην Αυστραλία. Εμά δεν μα πειράζει η κριτική που μα κάνει. Το που είναι να πέσει ο Το να εμπνεύσει ο Τσίπρας δεν είναι πρόβλημα σου, ε! Γιατί ρε μα***α το κουκουέ πνεύει, που είναι στο 3,5-4% Σου πάω για το κουκουέ! Ε, τότε...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 Γιατί αφού έτσι θέλει ο λαός, ό,τι θέλει ο λαός. Αυτό. Σήκω Αντρέα να τον δεις. Ό,τι θέλει ο λαός. Καλά τα λες.